Φίλε και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σα. Είναι η εκπομπή Ex Libri μικρόφωνο του σταθμού ο Mike Bucklaver. Μια όμορφη Κυριακή σήμερα, ένα όμορφο Κυριακάτικο απόγευμα. Τουλάχιστον εδώ πέρα έχουμε ήλιο. Ήταν ένα ήλιο όλου το Σαββατοκύριακο μετά τη βροχή Πέμπτη προς Παρασκευή. Ε, Όμω κρύο, κρύο ο καιρό. Ε, Λίγο απρόσμενα, ίσω όχι τόσο απρόσμενα αν λογιστούμε πως ήταν όλο το καλοκαίρι, αλλά λίγο πιο πότομο από ό,τι θα θέλαμε. Είναι γεγονός ε, για να το μας ελπίσουμε μες την εβδομάδα θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, έτσι μας αποχαιρετήσει νωρίς νωρίς το καλοκαίρι, μπούμε στο χειμώνα από τώρα, ε, ούτε καλά καλά Οκτώβριο δεν έχουμε. Ε, βέβαια εγώ... Κρύωσα, θέλω να πω, είμαι λαφρά κρυωμένο, όχι τίποτα σοβαρό ακόμη, ευτυχώς και φιλ, θα φυλαχτώ, <laughs> φυλαχόμαι ήδη και θα φυλαχτώ αυτές τις μέρες. Ελπίζω να ήταν καλό το Σαββατοκυριακό σας, να περάσατε καλά, να ξεκουραστήκατε Τουλάχιστον όσοι έχετε, ξεκουράζετε το Σαββατοκύριο, όσοι δουλεύετε το Σαββατοκύριο και μην ξεχνάμε πως ε, κάποιοι έχουν, δουλεύουν το Σαββατοκύριο και μάλιστα έχουν περισσότερη δουλειά τα Σαββατοκύριο από τι καθημερινές όσοι είστε στον χώρο της εστίασης γενικότερα, της διασκέδεσης. Προφανώς το Σαββατοκύριο είναι η πιο ε, δύσκολη φάση της Εβδομάδας τουλάχιστον έτσι, έτσι υποθέτω. Τέλος πάντων, ε, Δευτέρα, Δευτέρα αύριο ε, επιστρέφουμε στους κανονικούς ε, σε εισαγωγικά ρυθμούς και ε, ελπίζω η εβδομάδα να είναι για όλους σας, ε, η εβδομάδα που έρχεται να γίνει για όλους σας καλή. Εδώ λοιπόν θα, στο Ready Music Heaven... Με μια σειρά εκπομπών. Θα κλείσουμε όμορφα το Σαββατοκύριακο και είναι τώρα την και το απόγευμα μιλάμε για βιβλία σε αυτή την εκπομπή και ακολουθούν άλλες μουσικές εκπομπές δεν ξέρω αν στις 8 η Τζέννη θα κάνει εκπομπή στις 9 όμως περιμένουμε τον Λουκά με τα CD και μαγνητό και στις 10 έχουμε τον εθεροβάμενα με τη μουσική του φυσικά, πολύ ωραίες εκπομπές ότι πρέπει για να κλείσει όμορφα και αυτή η εβδομάδα και να ξεκινήσει η επόμενη εδώ έχουμε να πούμε ε, θα πούμε κάποια πράγματα για βιβλία και για τους ανθρώπους φυσικά που τα διαβάσουν. αλλά πριν ξεκινήσουμε πάμε λίγο χαλαρά σήμερα σπαράσουμε στο πρώτο τραγουδάκι της εκπομπή. Λοιπόν, στο θα λέγαμε στα ελληνικά από τους Play. Τα τραγούδια τα... τη σημερινής εκπομπή, είναι τραγούδια τα οποία είναι εμπνευσμένα από ε, βιβλία ή γενικότερα από τη λογοτεχνία θα έλεγα κάποια από αυτά είναι πολύ γνωστά, κάποια από αυτά όχι και τόσο αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να, να ακουστούν και αυτά στον αέρα ε, όσοι είσαστε τακτικά και οι ακρότες εκπομπής θα ανησυχήσετε γιατί πραγματικά έχουμε, είναι η δεύτερη εκπομπή και δεν έχετε ακούσει ε, καθόλου κλασική μουσική αλλά μην ανησυχείτε εδώ είμαστε δεν οι μεγάλες αγάπες δεν ξεχνιούνται θα έχουμε και αυτό έτσι λοιπόν τα σημερινά τραγουδάκια μας είναι εμπνευσμένα από βιβλία γραφής και ε, γενικά από τη λογοτεχνία να καλυσπηρίσω εδώ τους ακροατές μας τουλάχιστον σου βλέπω και είναι συνδεδεμένοι να καλυσπηρίσω την Ελένη, την Ευελίνα και την Ευμορφία που μας ακούγαινε και φυσικά όλους όσοι στις συνδεδεμένοι και δεν φαίνεστε, είστε ντροπαλή να το πω έτσι ε, να έχετε ελπίζουμε να παράσετε όμορφα μαζί μας και φυσικά ένα δύο κλικ μακριά είναι το φόρου μα και το site του Music Heaven. Περίπτωτος να αναφέρω ότι η μορφή θα ξεκινάει τη Δευτέρα εκπομπή, έτσι. Αμέσως πριν από τον Πέτρο, πριν το, από το Live Rock, θα μας προετοιμάσει με τις ε, rock απόπειρες 4 με 6 και θα είμαστε εκεί φυσικά να την ε, ακούσουμε. Επομένω, ε, ε, να ευχηθώ με το καλό οι εκπομπές και ελπίζω να τα πούμε ε, αύριο στο chat του Σταθμού. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε όμως στη θεματολογία της ε, εκπομπής μας, το Ιστακτοπούτα φυσικά είπαμε παιδικό παραμύθι. Ε, τα παραμύθια είναι μια ολόκληρη κατηγορία από μόνα τους. Και κάποια από αυτά είναι α, διάσημα σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά τα πιο διάσημα παραμύθια τη σήμερα ημέρα που είναι α, της πανεποχή να πούμε, που είναι περισσότερο περισσότερη εποχή της εικόνας θα λέγαμε, της εικόνας και του ήχου, ίσως και λιγότερο του λόγου, τα πιο διάσημα παραμύθια φυσικά είναι αυτά που έχει διασκευάσει σε ταινίε η Disney, τουλάχιστον τα παραμύθια. Παιδιά, με, τουλάχιστον τώρα με αυτά μεγαλώνουν τα παιδιά. Κάποτε τα παιδιά μεγαλώνουν με τα τοπικά θα λέγαμε παραμύθια, με τα παραμύθια που τους έλεγαν... Ε, ε, οι παππούδες, οι γιαγιάδες ήταν ο ρόλος τους, ε, πολύ βασικός και σημαντικός ρόλος της οικογένειας ε, αυτός. Μετά βέβαια με την εμφάνιση των βιβλίων έρχονταν να γράφονται τα παραμύθια και λίγο πολύ άρχισαν να τυποποιούνται έτσι λοιπόν θρύλοι, παραδόσεις, ε, προφορική ε, μεταβίβαση κάποιων παραμύθιων σχετικά να καταγράφονται και να τυποποιούνται μεγάλοι παραμυθάδες, ο Χάνς Κρίστιαν Άντερσαν, οι αδελφή Γκριμ έχουν τυποποιήσει τα παραμύθια και πολλές φορές αν διαβάσουμε τα παραμύθια στην αυθεντική τους μορφή θα εκπλαγούμε γιατί δεν είναι ακριβώ έτσι όπως είναι οι παραλλαγές που διαβάζουμε στα παιδιά μας ή ακόμα, ακόμα διαβάζουμε εμείς ή βλέπουμε στις ορότε κατά τα Ταινίε τη Disney κατά κύριο λόγο, όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλες ε, ταινίε, αλλά πώς να το κάνουμε στην παγκοσμιοποιημένη κουλτούρα όσον αφορά το θέμα παιδικό παραμύθι, ο όμιλος μάλλον εταιριών της Disney. Ε, κρατάει τα σκύπτρα Α, βέβαια αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό έτσι ε, ένα παιδάκι γιατί είναι με μεγαλώσει με ένα όμορφο παραμύθι ε, υπάρχουν πολλές γενικότερα για τα κόμικ και δικά της Disney αντιρρήσει, αντιπαραθέσεις και ε, αυτό δεν δείχνει τίποτα άλλο, πολλά μπορεί να δείχνει αλλά το πρώτο σίγουρα που δείχνει είναι πόσο επιτυχημένα είναι για να το πω έτσι λίγο σκληρά κανείς δεν κλωτσά ένα ψώφιο σκύλο ε, για, να ασχολούν, τι να πω, για να ασχολούνται για να σχολούτε μαζί τους και να υπάρχει όλοι παράθεση σημαίνει ότι είναι πολύ επιτυχημένα και ε, έχουν ένα ευρύ κοινό ε, βέβαια εντάξει υπάρχουν και πολλοί πιο ψαχμάνοι και παραμύθια μυθικά διδάγματα έτσι, αλλά ίσω καλύτερα από αυτά που μας παρουσιάζει η Disney να μην ξεχνάμε ότι έχουν ευθύνη όλοι να παρουσιάσουν κάτι το οποίο είναι προσιτό πρώτα απ' όλα στα, στα παιδιά, στις ηλικίε που απευθύνεται το βαθύ νόημα ενός πολιτικού ορθού ε παραμυθιού ή μιας ταινίας εγώ αμφιβάλλω αν θα το πιάσει αν θα το καταλαβαίνει ένα παιδάκι και θέλει μεγάλη τέχνη για να περάσει τα μηνύματα που θέλεις και νομίζω ότι ε, μάστορας τεχνίτης πραγματικός σε αυτό ήταν ο έσωπος τα παραμύθια, η μύθι, πιο σωστά του έσωπο είναι που ε, θεωρούνται πλέον της πολιτιστικής κληρονομιάς και δεν θα ήταν κακό, κάπου στη βιβλιοθήκη μας ή στα παραμέτια μας υπάρχουν άπειρες διασκευέ για παιδιά μαζί με τα υπόλοιπα, ας υπάρχει και αυτό, ας διαβάσουμε Και δεν υπάρχουν τους μύθου του ε, που υπάρχουν διάφορα παιδικά αλλά είναι ωραίο πώς να το κάνουμε. Ε, αυτή η εικόνα, ε, όσο και αν μερικοί, γιατί έχω... υπάρχει και αυτή η άποψη, είναι λίγο γλυκανάρλτη, λίγο, λίγο κλίσε. Αυτή η εικόνα του παιδιού που ξαπλάνει και ο μπαμπάς, η μαμά η ακόμα θα ήταν όμορφο και ο Πόπος να το διαβάσει ε, ένα παραμύθι, ε, ας, ε, ένα μύθο του όπου πραγματικά είναι μια από τις πιο ευχάριστες, θα έλεγα, στιγμές που μπορεί να απολαύσει κάποιος ε, με τα παιδιά του. Α, αρκετά όμως για τα παραμύθια, ας κάνουμε ένα διάλειμμα, ας παράσουμε στο επόμενο τραγούδι μας. Θα σε βιβλίο, μια δεσμένη στο μόνιμο βιβλίο στο Σαν Τράιμς που είναι από και αυτό ένα παιδικό διήγημα ε, από μια Βρετανίδα συγγραφέα, την Πενέλοπη Φάρμερ. Είναι σχετικά παλιό έτσι τις δεκατείες του 60 ε, του 70, κάπου εκεί. Είναι και αυτό ένα παιδικό βιβλίο, αλλά δεν... Ε, ε, αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να εμπνεύσει ένα συγκρότημα όπως η Cure ε, και πραγματικά πάρα πολλές φορές τα παιδικά ή με αφορμή παιδικά παραμύθια ή παιδικά δουλεία ε, γίνονται εξαιρετικές δουλειές σε σημείο μερικές φορές αν σαν αυτό που βλέπεις ή ακούς ε, γράφτηκε για παιδιά ή θέλει να πει κάτι και στους μεγάλου Μα χαρακτηριστικό πράγμα δεν ξέρω πόσοι από εσά έχετε δει τη σειρά των ταινιών Shrek, αλλά ε, μην μου πείτε ότι ένα παιδί μπορεί να ε, καταλάβει όλη την... να γελάσει όσο ένα μεγάλο που βλέπει όλη, όλη αυτή τη σάτυρα που σατυρίζει ε, τα διάφορα των παραμυθιών του Hollywood, αν θέλετε, και γενικά όλα αυτά με τα οποία μεγαλώσαμε εμείς. Πραγματικά τα παραμύθια μπορεί να λέμε ότι είναι για παιδιά, αλλά πρέπει ίσως ή εμείς σαν μεγάλοι, σε εισαγωγικά να αποκτήσουμε μια πιο παιδική ματιά, να αφήσουμε στην άκρη της προκαταλήψης μας και να κοιτάξουμε τι θέλει να μας πει ένα παραμύθι ε, πως, ξυ... ε, πως ξυπήδησε θα έλεγα γιατί τα παραμύθια μας έρχονται από τα βάθη του χρόνου Έτσι, τι, θέλει να μας πει. τι θέλει να μας πει για τους αυτούς μας και αν δείτε τα περισσότερα παραμύθια έχουν να κάνουν με, το, με τους ανθρώπους όσο και αν το αντικείμενό τους μπορεί να είναι του, όπως πούμε, και σε πολλά άλλα παραμύθια, τα, τα τρία γουρνάκια κλπ, κλπ. Έχουν να κάνουν με καθαρά ανθρώπινα θέματα, και κυρίως με τα ανθρώπινα πάθη, θα λέγαμε. Βέβαια δεν τα, δεν τα χειρίζονται στο ίδιο πίπεδο, που τα χειρίζονται τα μεγάλα δραματικά έργα του πελθόντου τα επίπεδα, τα χειρίζονται τραγωδίες, πούμε, ή που τα σατυρίζουν οι κωμωδίες. αλλά είναι μια ε, πρώτη επαφή και θα έλεγα ότι ακριβώ επειδή στο βάθος του χρόνου οι πρόλευσεις των παραμυθιών, έχουν να μας πούνε πολλά πράγματα για το ποιοι είμαστε ποιοι είμαστε, αν όχι ο καθένας μας ξεχωριστά, ποιοι είμαστε σαν είδος. Και η αυτογνωσία ε, ποτέ, δεν είναι, ε, ποτέ δεν είναι κακό. Ε, μια καλή δόση αυτογνωσίας ε, χρειαζόμαστε και ατομικά ε, και συλλογικά θα έλεγα. Να καλυσπηρήσω και τον τρελάκια, ο οποίος ε, μπήκε και αυτό στην Ελπίζω να διασκεδάσει και να δούμε λίγο ε, τι καινούριο ε, είχαμε όσον αφορά εδώ πέρα στο φόρουμ, τι καινούριο βάσαμε. Ε, βέβαια πότε βλέπω μόνο ο Άλεξ Πακ... Τώρα δεν ξέρω πώς πρόκειψε αυτό το ψευδόνιμο. Υποθέτω ότι κάποια σύντιμη συνάντητα δεν νομίζω να αναφέρεται σε, σε εταιρεία με είδη που έχω υπόψη μου. Πάση περιπτώσει, ε, διάβασε ένα, το τυχαίο σε ένα απάντημα και άλλες ιστορίες της, ε, του Σωτηρίου. Ε, πολύ καλή επιλογή θα έλεγα, αλλά θα περίμενα και άλλοι ε, να... Να αφήσετε τα μηνύματά σα σχετικά με τα βιβλία. Ε, δεν έχω δείξει το συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά εντάξει η διδόσωτη ρίου δεν χρειάζεται συστάσεις. Ε, ας πάμε όμως πριν πούμε κάποια χρησιστικά βιβλία της, ας ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι και αυτό από παιδικά το White Rabbit, το λευκό κουνέλι, Φυσικά από μπερδεσμένο από το κουνέλι στην τη στη χώρα των θαυμάτων, αυτό θα μου επιτρέψετε να το αφιερώσω στην Ευελίνα. ο οποίος φυσικά από την αλήκη στη χώρα των θεωμάτων θυμάστε το κουνέλι το λευκό κουνέλι με το ρολόι ε, ε, που έτρεχε συνέχεια να προλάβει και, και αυτό το βιβλίο φυσικά το Λιούς Κάραλου, το οποίο έκανε διάσημο η Disney με την ταινία και μετά φυσικά ήρθαν και άλλες ε, ταινίες περισσότερο και μεγάλωση με τα παράγια παιδιά. Αλλά με πάση περιπτώσει δεν πάβει και αυτό να θεωρείται ένα από τα αριστοργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Αλλά είχαμε μείνει στη διωθό ε, όντως δεν χρειάζεται... Ε, συστάσεις έτσι, είναι, τι να πω η βιβλιογραφία της είναι ε, πασίγνωστη είναι, να ξεκινήσει το ματωμένα χώματα που θεωρείται η, η βίβλος να το πω έτσι ε, το, για το μικροσαιωτικό ελληνισμό για το οι νεκροί περιμένουν το, τι να πω, την εντολή το, κατα, το κατεταφυζόμεθα ε, ναι, όχι είναι ε, έχει γράψει πολλά ε, και πραγματεύεται όπως ξέρετε περισσότερα τις δύσκολες στιγμές της ε, ιστορίας μας και ε, ε, θα το έλεγα τη γραφή της στρατευμένη πολιτική ε, ναι ναι, αλλά νομίζω ότι χα... ένα απλό τέτοιο χαρακτηρισμό ε, αδικεί. Ολόκληρη, όταν γράφει για τέτοιε εποχέ, ε, αναγκαστικά ε, η πολιτική κάτι του, το πω, ήταν κάτι το καθημερινό. Ήταν τόσο έντονε τα πολιτικά φαινόμενα, να το πω έτσι, τελείω στεγνά. Ε, ήταν τόσο έντονες οι καταστάσεις που δεν μπορείς πως αλλιώς να γράψεις ε, ή θα κάνεις μια απλή α, καταγραφή να το πω έτσι τελείως απλά χωρίς συνέστημα αλλά αν α, βάλεις α, αν βάλεις α, το, θες να βάλεις το συνέστημα μέσα δεν μπορεί και φυσικά αν θες να γράψεις ένα μεγάλο και έργο όπως θα πούν όλοι χωρίς α, συνέστημα μέσα Τέλο γίνεται. Ε, τέλος, το συγκεκριμένο που διάβασε το μέλος μας Alex Pak ε, είναι μια σειρά διηγημάτων δεν δηλαδή τσέλετε είναι μηδιστόρημα ε, είναι μια σειρά διηγημάτων που αφορά ιστορίες α, απλών ανθρώπων απλών της α, διπλάνης πόρτας θα λέγουμε, τις καθη, καθημερινότητας που η μοίρα τους παίρνει Προβλήματα, έχουν αντιμετωπίσουν σοβαρές καταστάσεις ε, στον δρόμο τους και, ε, και μας ε, δεν θέλω να πω τι, τι γίνεται αλλά... Ε, Μα δείχνει την πορεία τους και πώς τα αντιμετωπίζουν και τις συνέπειες από την αντιμετωπίσή τους. Βέβαια είναι ανεξάρτητα ιστορίες, αλλά έχουν μια λογική σειρά. Παρακολουθούν, θα λέγαμε καλύπτουν το ιστορικό μας γίγνασθε της χώρας από το Μεσοπόλεμο μέχρι και τη δικτατορία, την δικτατορία του 1967. No. Λοιπόν, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, και αλλά ειδωμένο μέσα από τη, μέσα από τη ματιά των απλών ανθρώπων. Όπως λίγο πολύ κάτι ανάλογο είπα ότι είχε κάνει και ο Καλπούζος, αυτός υποκεντρωνόταν σε συγκεκριμένε σε πολύ πιο οριοθετημένες περιόδους και... Ε, αλλά το κοινό στοιχείο είναι ότι και αυτός το εξέταζε από την πλευρά όχι των στρατηγών, όχι των ε, πολιτικών, όχι των βασιλεών το εξέτασε ε, από την πλευρά των απλών καθημερινών ε, ανθρώπων και είναι ίσως είναι ε, ένας τρόπος γραφής αυτός ε, που ε, μιλάει πιο βαθιά ε, στις καρδιές των ανθρώπων και σίγουρα είναι ένας τρόπος να φέρουμε την ιστορία να μπει η ιστορία έστω και με τους περιορισμούς και τους παραδοχές που πρέπει να κάνει κανείς γι' αυτό το είδος να μπει μέσα στο, στα σπίτια μέσα στο, στο μυαλό των, των αγνωστών των ανθρώπων δεν είναι εύκολο για τον καθένα να διαβάζει ιστορικά βιβλία, ε, ενώ το ιστορικό μυθιστόρημα ε, έστω, ε, και, με, και με αυτή τη μορφή ε, είναι πολύ πιο ε, προσετό. Ε, εντάξει, εγώ το βλέπω από τη δική μου πλευρά επειδή ε, το ομολογώ, εγώ διαβάζω, διαβάζω ιστορικά βιβλία, αρέσει η ιστορία όσο μπορώ να διαβάζω, αλλά... Παραδέχομαι και το λέω, δεν είναι ε, για τον καθένα. Υπάρχουν πολύ καλογραμμένα βιβλία που αγγίζουν το όρια μυθιστορήματο. Έχω αναφέρει ε, στην εκπομπή κάποια από αυτά. Αλλά ε, όσο είναι, τα περισσότερα θέλουν μια ε, θέληση και αφοσίωση και ένα ενδιαφέρον για να τα διαβάσει. Αντίθετα, το ιστορικό μυθιστορήμα, και ειδικά όταν μένει πιστό στα γεγονότα, ε, μα βοηθάει να προσεγγίσουμε καλύτερα την ιστορία. Και όταν οι ήρωε είναι. Ε, απλή καθημερινή άνθρωποι σαν εμάς τότε είναι ακόμα καλύτερα γίνεται πιο βιωματική να πούμε η ανάγνωση και έτσι περνάει καλύτερα στην μνήμη μας στο μυαλό μας στην καρδιά μας Διόχι. πάμε όμως στο επόμενο τραγωδί Under the earth and stone, a cubic mile of perfection, treasure no one has known. One man came upon this mother load, built himself a thousand room chateau. He's the emperor of diamonds, master of the prize. He's got the whole on happiness and all the money can buy. Every day. This is not an everyday temptation No, it's the diamond Sin can become a curse if you keep it to yourself Your own exaggeration is not so good for your health It's the prophecy of the unattainable dream If you take one look behind the shining door Song. We can crumble your castle walls, we can purchase you thrills. Power is a dangerous drug, it can make, it can kill. It's the prophecy of the unattainable dream. If you take one look behind the shine, it doesn't all. the Ridge και αυτό είναι μια νοβέλα ναι μπορεί να σας φαίνεται περίεργο αλλά είναι μια νοβέλα από τον Francis Scott Fitzgerald και μην πείτε ποιος είναι αυτός όταν υπάρχει ο έτσι, αυτός περιγράφει όταν υπάρχει ο Γκάτσιμπη είναι ο Francis Scott K. Fitzgerald Αμερικάνος νοβελίστας από πιο πιο σημαντικούς αμερικανούς συγγραφεί έτσι και έχει γράψει μια, μια νοβέλα που ε, πραγματεύεται πραγματικά το θέμα ενός ε, διαμαντιού τόσο μεγαλού όσο το γνωστό ξανωδοχείο Ριτζ Κάρλτον τη Αμερικής αλλά εντάξει το να μην την υπόθεση είναι πολύ ενδιαφέρον βιβλίο Περι, περιπέτεια Εντάξει, όχι περιπέτεια όπω την εννοούμε σήμερα, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον και πολύ ενδιαφέρουσα συγγνώμη και έξυπνη πλοκή. Ε, είδατε τα εντάξει το γνωρίζουμε έτσι δεν νομίζω ότι χρειάζεται είμαμε κάτι παραπάνω ότι τα βιβλία και γενικά η λογοτεχνία εμπνέει τόσο ταινίε, είχαμε κάνει και σχεδικό αφιέρωμα σε προηγούμενη κομπή όσο φυσικά και α, τραγούδια σε πολλά επίπεδα έτσι, α, αλλά εμπνέονται από την υπόθεση ως βιβλίου αλλά από τον τίτλο αλλά εμπνέονται από συγγραφεί και όσο α, Όσο και, να θέλουμε, ε, όσο και να χωρίζουμε μάλλον, να μας αρέσει να τα ξενομούμε, να χωρίζουμε, να βάζουμε σε είδη, ε, στην πράξη η καλλιτεχνική δημιουργία, όπως και ε, το χωρίς αθλόγινο μελοδραματικός, όλη η φύση, ε, αντιπροσωπεύει μία συνέχεια, είναι δυσδιάκριτα τα όρια, ε, του ενός είδους ε, από το άλλο και κυρίως όσον αφορά τα θέματα, την έμπνευση το πώς επηρεάζει ε, ο ένας τον άλλον δεν υπάρχει, ε, πώς να το πω, ε, να το πω ε, δεν υπάρχει παρθανογέννηση θα λέγαμε ε, με την έννοια ότι ναι, κάποιος λοιπόν, έχει μια πρωτότυπη ιδέα μια ε, ε, καινούρια ιδέα αλλά τα μοτίβα λίγο πολύ είναι τα ίδια. Αποκλείεται ο καθένας από εμά να μην είχε επηρεαστεί κατά τη διάρκεια της ζωής του από κάποιε πηγέ. Άλλη... από κάποιες πηγές. Τώρα, αν θα είναι αυτέ γραπτές αν θα είναι ακουστικές αν θα είναι προφορικές, αν θα είναι μουσική αν θα είναι εικόνα, αν θα είναι ήχος, αν θα είναι το είπα θεόφωρος ο ήχο, αν θα είναι λόγο γραπτό. Αυτό νομίζω ότι είναι δευτερεύουν ε, όλοι από κάτι επηρεαζόμαστε κάποιες προσλαμβάνουσες έχουμε και το θέμα είναι πως ε, τις συνδυάζουμε πως αν συνδυ... ανασυνδιάζουμε μάλλον και πως τις παρουσιάζουμε και φυσικά ε, προς τούτε θέλω να μειώσω το, την αξία της ε, καλλιτεχνικής ε, δημιουργίας όμως τα Uh, κάποια πράγματα η εμπνευσή μας uh, έρχεται από το περιβάλλον πάντοτε και φυσικά το περιβάλλον μας περιλαμβάνει και άλλα uh, καλλιτεχνικά έργα και δεν βλέπω κάτι κακό σε αυτό όλη η πρόοδο να το πούμε έτσι της ανθρωπότητας πατάει πάνω στη γνώση και στην αξιοποίηση πραγμάτων που ξέρουμε από το παρελθόν δεν ξεκινάμε κάθε φορά που θέλουμε uh, να φτιάξουμε κάτι καινούριο ή ε, κάθε καινούργια φεύρεση να το πούμε δεν ξεκινάει ανακαλύπτοντας τον τροχό η, τη φωτιά ξεκινάμε με βάση κάποια δεδομένα και πάνω σε αυτά ε, χτίζουμε ε, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ε, θέμα τόσο στη λογοτεχνία όσο και στην επιστήμη Φυσικά εννοείται στην επιστήμη δεν εννοείται ε, να μην εκμεταλλευτείς την προηγούμενη γνώση και από εκεί και πέρα να συνεχίζει να ξεκινάει και είναι αδύνατον κάποιος πλέον να ξεκινήσει ε, εκ το μηδενό. Ε, γι' αυτό το ίδιο πιστεύω ε, σημαίνει και στην καλλιτεχνική δημιουργία. Ε, υπάρχει μια εξέλιξη ε, και χτίζουμε... Ε, πάνω σε αυτά που έχουμε προσλάβει που έχουμε αν όχι δεχθεί που έχουμε απολαύσει ακόμα καλύτερα στι προηγούμενες γενιές και βάζουμε και εμείς ε, όσοι από μας έχουμε την αντίστοιχη φλέβα ναι, το δικό μας γεθαράκι αφήνουμε το δικό μας ε, στίγμα να το πω έτσι αλλά είναι μία ε, καλή αφορμή πάντοτε α, να σκεφτόμαστε και να μπορούμε να συγκρίνουμε α, αυτά που διαβάζουμε α, και να βλέπουμε α, να μπορούμε να διακρίνουμε κατά κάποιο τρόπο τα κοινά στοιχεία α, που συνδέουν α, τα παιδικά μας παραμύθια α, τα μύθιστορήματα τα διχείμετα τη μουσική μας α, την κριματογράφο τι ταινίε. Γενικότερα και να σας πω ένα, ένα μόνο παράδειγμα το οποίο νομίζω είναι και χαρακτηριστικό ο ερώτας Αυτό το ανθρώπινο συναίσθημα το ανθρώπινο πάθος αν θέλετε, είναι κοινό νήμα σε την από άπειρα. Όχι προφανώ περασμένα είναι, αλλά σε ένα πίθανα ε, μεγάλο αριθμό καλλιτεχνικών δημιουργημάτων είτε αυτά είναι τραγούδια είτε είναι τραγωδίες είτε είναι ακομοδίες, είτε είναι βιβλία είτε είναι νουβέλες, είτε κόμικ είτε, είτε βάλτε ε, ό,τι θέλετε δεν, αν βρείτε ένα καλλιτεχνικό είδος που να μην έχει επηρεαστεί από τον έρωτα, τι να πω εντάξει δεν είμαι και ιστορικό τέχνη ούτε καλλιτέχνης, αν βρείτε καλλιτεχνικό είδος εγώ εδώ είμαι στον αέρα, πάντοτε χαίρομαι να παραδέχομαι τα λάθη μου γιατί όπως είπαμε και λίγο αυτογνωσία και αν δεν παραδεχτούμε και τα λάθη μας κάποια στιγμή δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε καλύτεροι. Επομένω, εδώ είμαστε στο Radio Music Heaven περιμένουμε και στο chat και στο forum ή έστω το ντροπαλό σα μήνυμα ντροπαλή μου επισκέπτες. περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας, τις διορθώσεις σας, την καλησπέρα σας έτσι και... Πάμε στο επόμενο τραγούδι και αυτό επηρεασμένο ε, από βιβλίο φυσικά. Αυτό θα το αφιερώσω στην Έλενα. Δευτέρα εδώ στο Reading Music Heaven με τον Κιδεμόνα σας Λοιπόν ήταν φυσικά για την ιστορία να πούμε το φάντασμα της όπερας The Phantom of the Opera και επειδή την προηγούμενη φορά με κατηγόρησαν διάφοροι και διάφορες δεν λέμε ονόματα, δεν θύγουμε υπολήψεις, ότι πολύ Σαρα Μπράιτμαν βάζω. Εδώ επέλεξα μία άλλη εκτέλεση από το συγκρότημα Nightwish, με τραγουδίστη εδώ με τη φωνή της Τάρια uh, Τουρούνεν, η οποία είναι Φιλανδί, σοπράνο, η οποία ειδικεύεται σε αυτό το uh, συμφωνικό μέτρο. Οπερατικό μέταλ Ρωτήστε αύριο στι ειδικέ εκπομπέ που ασχολούνται με αυτά. Ο Πέτρος μου φαίνεται αύριο ε, τα ξέρει πολύ καλύτερα. Όμως είναι εξαιρετική, εξαιρετική φωνή. Το φάντασμα τη όπερα λοιπόν πετάει στο γνωστό βιβλίο του Γκαστόν Λεγού. Βέβαια πάρα πολύ διάσημο και το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε από το ομόνιμο musical του Andrew Lloyd Webber που συνεχίζει και παίζεται ακόμα στο, στο Λονδίνο αυτό έκανε διάσημο το musical έκανε εδώ σε δεύτερη ζωή τόσο στο βιβλίο και φυσικά αυτό το τραγούδι δεν είναι του Καστό Λαρού έτσι, είναι του Andrew Lloyd Webber που βασίστηκε στο βιβλίο για να ανεβάσει το Musical. και έχει γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια όλων των, όλων των εποχών. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας άρεσε. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο τώρα, γιατί νομίζω προηγουμένως πολύ, πώς να το πω, φιλοσοφία. Α, εντάξει, φιλοσοφήσαμε λίγο στα βιβλία και στο σύνδεση που έχουν τα και τεχνικά ήδη μεταξύ τους. Ε, πάμε λίγο σε πρακτικά σε καθημερινά μας ε, πράγματα. Ε, εγώ αυτή την εβδομάδα προσπάθησα, επικεντρώθηκα στο βιβλίο που είχα πει ότι διαβάζω και καμέρα διαβάζω το τελευταίο, το τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας του Brandon Σάντερσον Mistborn ε, είμαι σχεδόν στη μέση θα έλεγα δυστυχώς ε, δεν είχα πάρα πολύ χρόνο να αφιερώσω με την εβδομάδα και είναι ένα βιβλίο που δεν ήθελα να το περάσω και, και πολύ βιαστικά γιατί μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος μέχρι στιγμή όπω όπως και από τα δύο πρώτα είμαι ευχαριστημένος αλλά σε αυτό το, στο τρίτο ε, που σιγά σιγά να καλύπτονται ε, πράγματα μου αρέσουν πολύ αυτά τα βιβλία που βήμα το βήμα όλο και κάτι καινούριο να καλύπτεται ε, μάλλον μπαίνει στη θέση του άλλου ένα κομμάτι του παζλ και σιγά σιγά αποκαλύπτεται η γενική εικόνα έχω μια τάση μου αρέσουν αυτά τα ε, τα βιβλία που όλα δένουν ε, σιγά σιγά μεταξύ τους μέχρι να φτάσουμε στο τέλος Τη μέρα, θα δούμε, ελπίζω αυτή την εβδομάδα ε, να έχω λίγο περισσότερο χρόνο να το, να το ολοκληρώσω, επομένως στην επόμενη εκπομπή να σας έχω και την συνολική μου, ε, συνολική μου κριτική ε, για να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται και στο και στο ίντερνετ, στα φιλικά μας, στι φιλικές μας σελίδες, ε, να το πω έτσι. Λοιπόν, ε, να ξεκινήσουμε από το μέλλον μας εδώ πέρα, από τη Σπυρού. Ε, έχω καιρό να το βέβαια εδώ στο φόρουμ, αλλά δεν πειράζει. Ε, το spoileralert.gr, το οποίο... Έχει όχι μόνο για τα βιβλία, ασχολείται με ταινίες, με σειρές, με κόμικς, αλλά ένα πολύ, πολύ μεγάλο κομμάτι είναι και οι βιβλιοσκόλικες και Σπύρου, όπως έχουμε ξαναπεί, όπως το δεπιστώστηκε στο site, είναι πολύ δραστήρια σε αυτά, τόσο εδώ, όσο και στο, στο, στο, δικό, της, στο δικό τους site, είναι μια λόγια ομάδα που το έχουν, έτσι. όσο και στο ε, facebook, και στο instagram, και στο goodreads που έχουν και την ομώνυμη ελληνική ομάδα γιουλιοσκόλικες τώρα τελευταία στο, από αυτή τη σεζόν έχουν ξεκινήσει ε, ένα κύκλο συνεργασιών θα έλεγα με, άλλους, με άλλα παιδιά και με διάφορη θεματολογία τόσο στο βιβλίο όσο ε, και στις ταινίες και στα κόμικ ε, θέλουν να επεκταθούν να διευρωθούν και πολύ καλά κάνουν και φυσικά Μπορείτε να ε, μπείτε να δείτε τα βίντεο και στο YouTube κανάλι εννοείται και ο υποφαινόμενο. έτσι. Έχω και εγώ ένα μικρό ε, άρθρο, ένα ε, πολύ μικρό για το site των πεδιών, μπορείτε να μπείτε να το δείτε και δεν ξέρω πώς παρακολουθείτε, ε, έχω έχω πει ότι το facebook το έχω εγκαταλείψει αν θέλετε να με βρείτε σε κοινωνικά δίκτυα στο instagram θα με βρείτε στο google plus θα με βρείτε το facebook το έχω εγκαταλείψει για δικούς μου λόγους δεν είπε του παρόντος απλώς να πω ότι δεν ήμουν ευχαριστημένος και χωρίσαμε με το Facebook. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον που έχει ένα τελευταίο βίντεο εισπύρου είναι το 10 ερωτήσεις για βιβλιοσκόλικες που ε, ζητάει, δίνει τις δικές της απαντήσεις φυσικά αλλά ε, ζητάει και τις ε, δικές μας απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα. Είναι αρκετά ε, γνωστά ε, αυτού του τύπου ε, η... όχι κοινωνική δικτύωση, η αλληλεπίδραση με του αναγνώστε. Πιστεύω να θυμάστε και τα λευκόματα, τα σχολικά, κάτι τέτοιο δεν ήταν και, και αυτά. Έτσι, χαρακτηρίζεται να στοιχειολογήσει σε δύο-τρία ερωτήματα: Ποιο είναι το πρώτο βιβλίο που θυμάσαι να διαβάζει, Ποιο είναι το πρώτο βιβλίο που θυμάσαι να αγοράζει, Αν διαβάζουν οι φίλοι σου, Αν έχει κλέψει ποτέ βιλίο, Πολύ πρωτότυπο αυτό και κάποια άλλα ερωτήματα τα οποία μπορείτε να μπείτε στο site και φυσικά να τα απαντήσετε και εσεί. Εγώ έχω απαντήσει αν έχετε ενδιαφέρον να τα δείτε θα μπείτε εκεί στο site θα το βρείτε και θα διαβάσετε και τις απαντήσεις και έλατε εδώ μετά στο Radio Music Heaven να με ρωτήσετε και να σας αναλύσω mm. αν θέλετε και τις α, απαντήσεις μου και τις απαντήσεις μου αυτές. Και α, αντίστοιχα είναι, α, έχουν και για ταινίε και για διάφορα άλλα. Εντάξει, εδώ επικεντρωνόμαστε όμω ε, στα βιβλία. Και φυσικά η ίδια η Σπυρού ε, δηλώνει στο site τη ότι ε, το πιο αγαπημένο συγγραφέα είναι ο Στέφαν Κίνγκ, αγαπητό συγγραφέα σε πάρα πολλού και εγώ διαβάσει αρκετά, άλλα μου άρεσαν αλλά όχι και νομίζω ότι το. Το βιβλίο που της αρέσει περισσότερο απ' όλα δεν πατούμε είναι ο μαύρος α, πύργος. Άρα λοιπόν, σε επίσης Στεφαν Κίνγκ, έχετε βρει και τον άνθρωπό σας στο spoiler alert.gr. Πάμε όμως εμείς στο επόμενο τραγούδι μας. They say that Richard owns One half of this whole town With political Connections To spread his wealth around Born into Society A banker's only child He had everything a mind could want Power, race, and style But I Work in his I'm living And I curse my poverty And I wish that I could be Oh, I wish that I could be Oh, I wish that I could be Richard Corey The papers print his picture Almost everywhere he goes Richard Cory. At the Opera, Richard Corey at a show And the rumor of his party And the orties on his yacht Oh, he surely must be happy With everything he's got But I, I work in his factory And I curse the life I'm living And I curse my poverty I wish that I could be, oh I wish that I could be, oh I wish that I could be, Richard Tony. It really gave the charity, he had the common touch, and they were grateful for his patronage, and they liked him very much. So my mind was filled with wonder when well, the evening headlines read Richard Corey went home last night and put a bullet through his head But I, I work in his factory Ρίτσαρτ Κόρι από του Σάιμον Κεγκρεφάγκελ. Ποιο είναι αυτό, ήταν ένα πείμα, είναι μπνευσμένο από ένα πείμα που γράφτηκε στο τέλο του 19ου, αρχέ του, του 20 1897, ε, να πατώμε, ε, από τον Edwin Arlington Robinson. Λοιπόν, ένα πείμα που ενέπνευσε τραγούδι. Ε, θα μου πείτε πω και πόσα πείματα δεν έχουν εμπνεύσει να τραγουδία. Ναι, αυτό το έτυχε και το, και το βρήκα να το πω έτσι, το ανακάλυψε και εντάξει, δεν είναι και πρώτα τα ακούς κάθε μέρα στα, στις εκπομπές. Από ακούμε και τίποτα λίγο πιο, λίγο πιο άγνωστο. Βέβαια εδώ πάλι θα βάλω μια απουσία στο άλλο μέλο μα την ελευθερία, την οποία εντάξει πρόσφατα πρόσφατα την είδα η ελευθερία κατά κόσμο. Του Music Heaven Jazzy είναι αυτή η χαριστή που βρέθηκα και εγώ εδώ πέρα να κάλυψα το Music Heaven. Βέβαια το ανακάλυψα. Μετά με κράτησε το παρελίστικο και φιλικό κλίμα και βρέθηκα και με κουμπί. Και τη βάζω μία ακόμη απουσία γιατί πολύ καιρό έχουμε να τη δούμε. Εντάξει, η κοπέλα έχει και τι σπουδέ τη να τη δικαιολογήσουμε. Ε, Σουδέω, αλλά να μπαίνει από εκεί που είναι και που να φύγει ένα μηνύματάκι να μα λέει τι διαβάζει και α είναι και συνταγματικό δίκαιο την κάνουμε. Τώρα έχει και blog, θα το βρείτε στο Music Forum ε, γράφει που και από κάποια ωραία πραγματάκια ε, δεν χάνετε τίποτα να του ρίξετε και μια ματιά, έτσι ε, δεν είναι λοιπόν και να περάσουμε σε άλλο ένα βιβλίο φιλικό blog και φιλικό μας blog εδώ που παρακολουθούμε ε, στην Αλίκη, στη χώρα των βιβλίων, ε, η οποία ήταν πολύ δραστήρια παρόλο που είχαμε διακοπές ήταν πολύ δραστήρια ε, μόλις μπήκε ο Σεπτέμβριος μας βομβάρδισε, όχι όχι σε γράφει και κάθε μέρα δεν μας καλάει καθόλου εν πάση περιπτώσει με, μας έβγαλαν αρτήσεις ε, μας είπε τι διάβασε το καλοκαίρι Πρώτη είναι βιβλία για δασκάλους, γιατί μην ξεχνάμε έχουν αρχίσει τα σχολεία και οι δάσκαλοι και οι μαθητές καλό είναι να διαβάζουν όπως έχουμε πει και δεν εννοώ να διαβάζουν μόνο τα σχολικά βιβλία, καλό είναι να διαβάζουν και άλλα βιβλία και δεν πρέπει ξεχνάμε ότι η φιλαναγνωσία καλλιεργείται από τριφέρες ηλικίε τόσο από τους γονεί, όσο και από τους δασκάλους το γονεί με το παράδειγμα πρώτα απ' όλα υπάρχει τίποτα ε... πιο αποτελεσματικό από το παράδειγμα που δίνουν στα παιδιά αν οι είναι όλο τον ελεύθερο χρόνο τους τον περνούν μπροστά από μια τηλεόραση βλέποντας οτιδήποτε έχει σημασία θα επιλέξει μπροστά και θα κινηθεί και το παιδί αν ε, ε, ο, αν οι γονείς, ε, έχουν άλλες δεστηριότητες αλλά χόμπι κάπου αντίστοιχα θα προσαρμοστεί και το παιδί ε, δεν μπορούμε να ζητάμε όμως από το παιδί ε, να διαβάζει έτσι γενικά και όριστα χωρίς να, εμείς να του δίνουμε το παράδειγμα και να φροντίζουμε να έχουμε και μια βιβλιοθήκη ή να έχει το παιδί δική του βιβλιοθήκη με βιβλία όχι αυτά που θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να ε, αν διαβάσει το παιδί, με βιβλία που θέλει να διαβάσει το παιδί. Και μην ξεχνάμε κάτι που το έχουν επισημάνει και και, και εκπαιδευτικοί πιστεύω το ασπάζονται, αλλά πολύ επιτυχημένο το έχει επισημάνει και γνωστή μου εκπαιδευτική, ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε τα παιδιά, να ζητάμε τα παιδιά με βάση τα δεδομένα τα δικά μα, ακόμα, ακόμα και η ίδια η εκπαίδευση, ο τρόπος της έχει αλλάξει. Ε, αλλιώς... Ε, μα δίδασκαν εμά αλλιώ τώρα η νέα γενιά δασκάλων και καθηγητών διδάσκει ή πρέπει να διδάσκει τα παιδιά μα αλλήμον αν εφαρμοστούν στην εκπαίδευση νόρμε ε, που ίσχυαν πριν από ε, 20 ή και παραπάνω χρόνια όχι, αρχίσαμε να λέμε ηλικίε τώρα <laughs> όχι, άρα φαντάζομαι καταλαβαίνετε ε, τι εννοώ κάποτε η γνώση εκπαιδευση νόρμες που ισχυαν πριν απο 20 η και παραπανω χρονια οχι να λεμε ηλικιε τωρα οχι αρα φανταζομαι παλιά <coughs> Μέσα στον ιστορικό μα γίγνεστε, η γνώση διανεμόταν δια του βούρδουλα. Όποιο δεν μάθανε, είχε βούρδουλα. Έχουν αλλάξει. όπως λοιπόν έχει αλλάξει αυτό, και καλά έκανε και άλλαξε. Έτσι, έτσι λοιπόν έχουν αλλάξει και άλλα πράγματα στη δασκαλία. Και πολλέ φορέ ακούω που λένε Α, όταν ήμουν εγώ και δεν πριν από, και όχι πριν από πολλά, ιδιαίτερα πολλά χρόνια, έτσι, αυτά αλλάζουν μέρα με τη μέρα όταν εγώ ήμουν μαθητής μας έβγαζαν και κάναμε εκείνο και κάναμε το άλλο είτε έτσι μας... εντάξει αυτά αλλάζουν η ίδια η ανθρώπινη γνώση αλλάζει και θα... το πρόβλημα θα ήταν να μείνουμε ε... σταθεροί στο πως ε... μοιράζουμε στο πως διαχέουμε αυτή τη γνώση οι εποχές αλλάζουν ε... τεχνολογία αν θέλετε αλλάζει οι ανθρώπιες κοινωνίες ε, αλλάζουν και αυτό ο, όσοι αγαπάτε την ιστορία νομίζω ότι μπορείτε πάρα πάρα πολύ εύκολα να το διαπιστώσετε τι σχέση έχει ας πούμε μεσονική κοινωνία, με την κοινωνία ε, τη σημερινή ή ακόμα, ακόμα και πιο κοντά πως ήταν η κοινωνία στην αρχή του προηγούμενου αιώνα, πως είναι τώρα στην αρχή ε, αυτού του αιώνα ε, καμία σχέση πώ ήταν η κοινωνία πριν να ε, από 30 πριν από 40 χρόνια πώ είναι σήμερα έτσι. και εντάξει αν και δεν είναι τώρα ε, ε, έχει γίνει τις, κάτι που μας αποσχολεί όλους κάθε μέρα και πριν κρίση Πώ ήταν η κοινωνία πριν από 5 χρόνια, 5-6 πως είμαστε πριν από 6 χρόνια πως ειμαστε πριν απο 6 χρονια πως ειμαστε η κοινωνία δική μας εδώ δίπλα μας, πως είμαστε σήμερα δεν μπορούμε να έχουμε πέντυση ότι τα παιδιά μας να διδάσκονται όπως διδασκόμαστε εμείς έτσι δεν είναι Τέλο πάντων φύγαμε λίγο και το διάβασμα για το σχολείο και μέσα στο, στο γενικότερο θέμα είναι η μελέτη να συνεπάγεται και ανάγνωση αν μη τι άλλο και διάβασμα. Επομένως ε, και ένας από τους πρώτους χώρους που το παιδί μαθαίνει ε, έρχεται σε επαφή με το, με το βιβλίο όχι το παρα, με τη μορφή του παραμυθίου όχι το εικονογραφημένο με το βιβλίο σαν εγχειρίδιο ή με το βιβλίο ακόμα, ακόμα σαν ε, διήγημα για κάποια παιδιά ε, έρχονται σε επαφή με ε, κανονικό σε εσάγω, κάποιο βιβλίο ε, στο σχολείο. Άρα είναι πολύ σημαντικό Πολύ σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία για να αναπτύξει το παιδί της και τις τεχνικές, έτσι, κατέχει την ανάγνωση, αλλά και τη θέληση να διαβάσει κάτι παραπάνω. Από εκεί και πέρα μας α, η ελίκη ε, πολύ ενδιαφέρον ε, για το, όλους τους κίνημα του γραφόφιλους, να το πω έτσι. Ε, αναφέρει, έχει μια ανάρτηση σχετικά με κλασικά μέργα, κλασικά τη λογοτεχνίας που περιμένουμε να δούμε στους ε, Κινηματογράφους ε, Έχει διάφορα ε, Εντάξει θα σα αφήσω να το διαβάσετε μου σας δεν θέλω ε, Στερήσω τη χαρά Της ε, ανακάλυψης Και Έχει και μια Τώρα πέρα από μέρες την. Τη, προχθές την παρασκευή, μια ανάπτια σχετικά με ένα βιβλίο που ομολογώ ότι δεν το έχω και εγώ υπόψη μου το βιβλίο των χαμένων πραγμάτων του Τζον Κόνολι το οποίο ε, εκδόσεις ε, Μπέλα από τη ε, λέει εδώ πέρα η δίκη το έχει προμηθευτεί και το οποίο είναι περισσότερο ε, το χαρακτηρίζει παραμύθηκε μεγάλους θέμαστε τι αρχή για τα παραμύθια ο συγκεφές αυτός γράφει φαντασίας δίγηματα και τρόμου σε αυτές τις γραμμές κινείται και, και αυτό το βιβλίο έτσι δεν είναι για παιδιά το τονίζει είναι για μεγάλους αλλά ε, η εδώ θεωρεί ότι αξίζει το κόπο ο επόμενος όσοι το είχατε ε, στα υπόψη ε, το είπε κάπου το μάτι σας ε, για δώστε του και μια ευκαιρία, ε, ποτέ δεν ξέρετε. Αλλά θα πάμε σε ένα τραγούδι τώρα, πάλι και αυτό έτσι από βιβλίο, ίσως και λίγο τρόμου, ίσως και λίγο φαντασία και το οποίο έγινε και αυτό ταινία. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. light I've no choice but to follow that call The bright lights, the people, and the moon and all I pray every day to be strong For I know what I do must be wrong Oh, you'll never see my shade Or hear the sound of my feet While there's a moon over bourbon ago that I became what I am I was trapped in this life like an innocent lamb now oh, I can never show my face at noon and you'll only see me walking by the light of the moon the brim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 Every day Through the streets of New Orleans She's innocent and young From a family of means I've stood many times Outside her window at night To struggle with my instinct In the pale moon I'll be this way when I pray to God above. I must love what I destroy. Thing, και τραγουδίσε το Monover Bourbon Street, Νέο φυσικά και το τραγούδι είναι μοιρασμένο από το βιβλίο τη Anne Rice, Interview with the Vampire, συνέδευξη με το Βρυκόλακα το οποίο έγινε και ταινία. Και φυσικά ήταν και αυτό το μια ε, τριλογία, μετά ήταν το δεύτερο, ήταν ο The Vampire Lestat, ο Βρικό Lestat και το τρίτο. Το τρίτο ήταν uh, «The Queen of the Damned», η Βασίλισσα των καταραμένων. Και είναι πραγματικά λίγα με λογοτεχνία uh, βρικολάκων, τότε που ήταν, uh, πώς να το πω έτσι, οι καλτ βρικολάκες, πριν αρχίσουν να γίνονται «Young Adult», να το πω έτσι, πριν αρχίσουν να απευθύνονται uh, νεαρές uh, ηλικίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εν πάση περιπτώσει να μείνω κακό από μικροφόνου. Λοιπόν, εκτός από την Αλέκη, είναι πάλι πολύ δραστηριό κλαβ, uh, να το πω έτσι, και φαίνεται και στην ιστοσελίδα. Uh, Πεσορρυπήθηκε το Σεπτέμβριο. Ήταν και το Jane Austen, uh, το γνωστό site που, uh, θεωρώ, νομίζω, Τουλάχιστον ότι είναι σημείο να φοράσει γιατί ο Σαπαντεχου φαν τη Jane Osten στην Ελλάδα μετά τι επιτυχημένε και πολύ οργανωμένε και μπράβο για αυτό αναγνώσει, έκαναν συνθάσει τώρα το Σεπτέμβριο. Δηλαδή μαζεύθηκαν και είδαν μαζί ταινίε, οι οποίε σχετίζονται με την Jane Osten και Μέχρι στιγμή από τη βλέπω που εδώ έχουν δύο ταινίε, το The Jane Austen Book Club α, και το Austenland, σύγχρονε ταινίε βέβαια έτσι, που έχουν βέβαια σε θέμα του τη Jane Austen και τα βιβλία τη και φυσικά του άρεσε και το σχολιασμό μπορείτε να φυσικά να το δείτε στο site τους, στο blog τους πιο σωστά και να δείτε τι έγινε. Θυμίζω ότι είχαν διοργανώσει και ως θηνικό πικνίκ και διάφορα κύριο διοργανώνουν διάφορα α, events. Αυτό είναι το καλό αν ο οποίος έχει την ευκαιρία στις μεγάλες πόλεις και μπορεί να τα παρακολουθεί ή μπορεί να τα ξεδέψει για να πάει είναι πολύ καλές ευκαιρίες να γνωρίζεις άλλους ε, βιβλιοφίλους και ένα θέμα που φαντάζομαι απασχολεί ε, τους ε, φανατικούς της Jane Austen είναι ε, και πραγματεύεται και στο τελευταίο του δημοσίευση Knightley Dion Darcy Ποιος νικάει Τώρα ε, δεν θέλω να πω τι, τι λέει μέσα, να μπείτε να το διαβάσετε όσοι ενδιαφέρεστε και έχετε τις απόψεις για την Jane Austen, για το περιφανιά και προκατάληψη, για το πιθό και για τα βιβλία της. Ε, μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε και να καταθέσετε και την άποψή σας κι εσείς. Νομίζω ότι ο σχολιασμός και ο καλόπιος σχολιασμός είναι ελεύθερος σε όλα αυτά τα φόρμα που λέμε. Α, να καλείς το εδώ πέρα και τον πρόεδρο, τον Κρός, ο πρόεδρος του Κουκουτσοχωρίου και όχι, και όχι μόνο, ο οποίος φυσικά και αυτός μας κρατάει συντροφιά με τις υπέροχες εκπομπές του, οι οποίες δυστυχώς είναι σε ώρες που εγώ προσωπικά κολλίωμαι να τις παρακολουθήσω τις περισσότερες φορές, ευτυχώς ανεβάζει α, ηχογραφίσεις και έχουμε και ακούμε και παρηγοριόμαστε τις ώρες που δεν έχει κάτι ζωντανό το Music Heaven. Επομένω, κοιτάξτε ε, πόσε επιλογέ έχουμε εδώ στο 3 Music Heaven. Ή συνδέστηκε, μας και μα ακούτε ζωντανά, είτε ε, συντονίζεστε στο μπρίγκι σα ή στο VLC Player ή από οπουδήποτε άλλο ακούτε και ακούτε κάποια από τι επιλογέ ε, του σταθμού. Κάποιε κονσέρβες όπω λέμε και εμεί από τις ογραφείς για εκείνη την ώρα ή πηγαίνετε στο φόρουμ μα, βρίσκετε τον παραγωγό ή του παραγωγού που σα ενδιαφέρει και βρίσκετε την εκπομπή, την ηχογράφηση τη εκπομπή που θέλετε να ακούσετε. λοιπόν μπορείτε να γεμίσετε όλο το ημερήσιο να το πω έτσι, το ραδιοφωνικό σα πρόγραμμα με τι μουσικέ του σταθμού μα και έχουμε περίπτωση να σου πω για όλα τα, τα γούστα τα πάντα και σε ελληνική και σε ξένη μουσική τα πάντα μέχρι και κλασική μουσική όπου νομίζω φαινόμενο έχει αρκετά κλασικής μουσικής και θα ακολουθήσουν και, και άλλες ε, έτσι λοιπόν ε, μείνετε στο ε, στο Music Heaven έτσι ε, σας κρατάμε παρέα σχεδόν όλη την, την ημέρα και μην ξεχνάτε ότι το chat και το forum και το chat εδώ του σταθμού είναι από τα ε, πιο φιλικά που μπορείτε να βρείτε σε διαδικτυακά ε, ραδιόφωνα. Έτσι. Και γιατί όχι να γίνετε μέλη, να γράψετε να... και να σα, να γνωριστείτε με τους υπόλοιπους του παρέα. Και μπο... Έτσι έκανα και εγώ κάποια στιγμή, όπω βλέπετε, ε, βρέθηκα και με δίκη μου εκπομπή. Uh, yeah, yeah. Uh, δεν έχω κάτι άλλο να πω, άλλο, να πω για να σα πια έτσι λοιπόν. Για την Τζέιν Όστερν, είναι να κάτι, όχι, νομίζω κάλυψα τι δραστηριότητε του Τζέιν Όστερν. Κλαμπ εδώ πέρα. Uh, Δυστυχώ εδώ δεν uh, έχουν προδώσει ρυθμίσει του εξοπλισμού μου. σκοπό να, να κάνω και μια σειρά συνεντεύξεων στον αέρα αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορεί να συνεργαστεί με τίποτα υπολογιστή μου και δεν καταφέρνω να βγάλω γραμμή στον αέρα που θα μου πάει κάποια στιγμή ε, θα γίνει και αυτό σπα, πάμε όμως σε ένα επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε και αλλά εδώ πέρα ήταν uh, πασίγνωστο στο κομμάτι από το Hobbit, σίγαμε να Tolkien από τέτοια εκποδέδειξη πλήγες τραγουδιών, ήταν το Far Over the Misty Mountains, εδώ είναι σε διασκευή από, το συγκρότημα, συγκρότημα, από τους τραγουδιστές uh, Straight Voices, uh, πολύ, πολύ ωραία εκτέλεση κατά την uh, μου. Εδώ δεν ξέρω να σου το έχω πει για το Hobbit Στην ουσία αυτό που κυκλοφορεί Η έκδοση του κυκλοφορεί σήμερα και διαβάζουμε Αν και μπορεί να βρει κανείς και την άλλη Είναι η έκδοση όπως έχει διορθωθεί Από τον ίδιο τον Tolkien βέβαια Μετά την κυκλοφορία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών Η πρώτη-πρώτη έκδοση του Hobbit Το Hobbit γράφτηκε και εκδόθηκε πριν από τον Άρχοντα Έτσι Είχε, είχε σε κάποια σημεία, σημεία ήταν λίγο διαφορετικό ε, κυρίω τα σημεία και που σχετίζονται με το δαχτυλίδι και αυτό άλλαξε ελαφρά κάποια σημεία έτσι ώστε να είναι συνεπές μετά με την ιστορία του άρχοντα ε, μια αναζήτηση στο διαδικτύο ή μπορεί να σα κατατοπίσει πολύ περισσότερο και χαίρομαι που διάβασα σε Διάφορα site αυτέ τι μέρε. Ε, κάτι που έχω επισημάνει από τι ε, πρώτε-πρώτε εκπομπέ: Ότι ο των Δαχτυλιών δεν είναι τριλογία, ήταν ένα ολόκληρο νέο βιβλίο. Απλώ, όπω είπε επειδή είμαστε στην εποχή που το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι εκδότε ε, δεν έπαιρνε κανένα το ρίσκο να το εκδώσει με τη μία όλο. Το χώρισαν σε τρία ε, βιβλία και τα εξέδωσαν, αλλά ποτέ δεν γράφτηκε σαν. Τριλογία, ήταν ε, ένα ενιαίο βιβλίο όπως ε, γράφτηκε και φυσικά ναι, ε, όποιος έχει, το έχει ολόκληρη ε, αν έχει και τους τρεις τόμους και τους βάλει δίπλα δεν πρέπει τι, τι θα σημαίνει αυτό για την εποχή μετά τα αυτοκόσμια μπορούμε να εκδοθεί με τη μία ένα τόσο ε, μεγάλο βιβλίο τέλος πάντων δεν έχει ιδιαίτερη ε, σημασία Α, αυτό απλώς το το αναφέρουμε και φυσικά έγινε και ταινία μετά από ε, πολλά, πολλά χρόνια γιατί ε, ο κόσμος που περιγράψε ο Τόλκιν ε, έπρεπε να έρθει η να το πω έτσι, στην τεχνολογία της μεγάλης οθόνης, τη τεχνολογία των κοινογράφων, έτσι ώστε να αποδοθεί με τρόπο που να μην αποβητεύσει τους ε, οπαδούς και τώρα φυσικά με την επιτυχία του Άρχοντα, ε, γυρίζεται και το Hobbit. Ε, σε γενικές γραμμές εγώ είμαι έχουν μείνει πιστοί στο πνεύμα και στο ύφο κυρίως ε, των βιβλίων, εντάξει ποιητική καλλιτεχνική αδεία στις ταινίε, ε, κάποια πράγματα ε, τα πέδωσαν διαφορετικά. Ε, Εντάξει, ας του δώσουμε αυτή την κελλιτεχνική άδεια από τη στιγμή που το αποτέλεσμα δεν θεωρώ πρόσωπικά τουλάχιστον ε, ότι αλλοιώθηκε εκείνος που έχει υποφέρει πολύ βέβαια από την αλλοιώση ε, αυτών το έχουμε ξαναπεί ε, πολύ βέβαια, αλλά εκείνο που χαρακτηριστικά έχει υποφέρει ο ήλιο Βέρν τα βιβλία του Βέρνου τα έχουν κάνει τι να πω Εντάξει, το καλό είναι ότι ευχάριστα διαβάζει το, το βιβλίο και έχει δει τις τότε έχω λίγο DNA παραγωγές. Γιατί συνήθως και καμία σχέση δεν έχουν με το βιβλίο. Και έτσι δεν σου αφαιρεί τη χαρά το να διαβάσει το βιβλίο. Αντίθετα, πολύ πιστά θα λέγαμε, μεταφέρονται ή σε ταινία ή σε σειρά πάρα πολύ πιστά τα βιβλία της Αγκαθακρίστη. Η Ρεκλής σε σειρα παρα πιστα τα βιβλια της αγκαθακριστη η μπορό Miss η εχουν μεταφερθει και, και του Κοναντόιλ ο Σαλοκχόλμς υπερπαίδης του Σαλοκ Χόλμς, μεταφερθεί αλλά σε σειρές, αλλά σε ταινίες αλλά έχουν μεταφερθεί πάρα πολύ πιστά βέβαια εδώ υπάρχει ένα μυστικό έτσι. είναι το ίδιο είναι το τέτοιο. Ε, δεν μπορείς να αλλάξει κάτι και το οποίο και μετά να είναι ασυνεπέ το, το βιβλίο γιατί ε, στην ουσία ε, αυτά τα, αυτή η γενιά των αστυνομικών μυθιστορήματων είναι ε, πώς να πω κατασκευάσματα της λογικής έχουν μία λογική σειρά συνέπεια και οι πράξεις όλων των χαρακτήρων και χαρακτήρε που υπάρχουν σε αυτά τα βιβλία είναι δεδομένοι. Έχουν τη, δεδομαι, σύνομαι, έχουν τη σημασία τους η οποία α, δένει με κάποιο άλλο σημείο της πλοκής. Να, αν κάποιος κοινοθέτης ή συναριογράφος αλλάξει Κάτι, πρέπει να αλλάξει κάτι άλλο μετά και πάει λέγοντας είναι απρόσωπτος, αλλάξει κάτι και μετά ε, δεν θα βγαίνει νόημα ε, στο τέλος απομόνως. Εκεί λίγο πολύ είναι ε, απιστές ε, οι μεταφορές και ποτέ, πραγματικά ποτέ δεν βαριέμαι να τα, ε, να τα βλέπω. Ε, η, ε, εκτός τον Ιούλιο δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο που να έχουν υποφέρει ε, τα βιβλία. Μάλλον όχι από κάτι άλλο. Ε, έχουμε βιβλία τα τελευταία χρόνια. Ε, πολλά ηλικία δεν ξέρω. Αλλά έχω παρατηρήσει ότι γράφονται βιβλία τα οποία ε, είναι φτιαγμένα για να, για να γίνουν έργα. Δηλαδή αυτό που το γράφει το φτιάχνει έτσι ώστε με ελάχιστε μετατροπέ να γίνει μετά το βιβλίο ε, ταινία. Και το βλέπεις αυτό στις περιγραφές α, κυρίως των περιπέτειωδών στιγμών. Συγνώμη, με έχω γνωρίσει λίγο. Ε, Περιπέτειωδες στιγμές καταδιώξεις, μάχες κλπ. Τα περιγράφουν με τρόπο ε, κινηματογραφικό, αν μου επιτρέψετε να πω. Ε, ναι έχουν σκοπό να γίνουν ταινία ε, Και πολλές φορές και είναι εξ αρχή συμφωνία Δεν ξέρω πώς δουλεύουμε αυτά τα πράγματα Αποψιάζομαι στην Αμερική ε, Κάπω έτσι θα γίνεται Το βιβλίο είναι εξ αρχή ετιαγμένο και συμφωνημένο ε, να πάει καλά να γίνει ταινία Επομένως εκεί που κάνουν την επιμέλεια να το πούμε τη εκδοση το φροντίζουν και το, και το γράφουν έτσι να διορθώσει να γράψει γραφές εγγραφές έτσι ώστε να μπορεί πολύ εύκολα μετά να αποδοθεί και κινηματογραφικά ε, Θεμήτω εντάξει τη σήμερινή ημέρα Θεμήτω είναι και αυτά Κάπως πρέπει να δουλέψουν και όλοι οι αυτοί, οι εκδοτικοί, οι συγγραφείς. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό περιορίζει ή αλλοιώνει την, α, να το πω, την έμπνευση. Τι γραφή του συγγραφέα πόσο το τις περιγραφές του, το τι θα έγραφε, πώς θα παίδεται, κάποια πράγματα. Ε, Τώρα αυτό δυστυχώς ε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς μόνο κάποιος που είναι μέσα και μπορεί να διαβάζει το βιβλίο στην την πρωτόλια μορφή του να το πω έτσι μπορεί να μας πει τι ακριβώς, α, α, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά εν πάση α, να συνεχίσουμε α, εμείς με, τα, με το επόμενο τραγούδι και α, θα επανέλθουμε ήταν η Kate Boos που τραγουδίσε το Wuthering Heights γνωστό τελικά ως ανεμοδερμένα ύψη γνωστό το βιβλίο, τι είπαμε για τα κοινή θυματολογία Έτσι, ο έρωτας και, αυτό, και σε αυτό το βιβλίο έχει ένα ε, βασικό ρόλο να να παίξει ε, η... Είναι πολλά, είπαμε, τα site που πλέον οι βιβλιοφίλοι μπορούμε να απευθυνόμαστε και να ε, συζητάμε για το, για το hobby μας. Ε, και, και στα ελληνικά είναι από τα πιο ε, πετυχημένα, αν θέλετε να το πω, δεν ξέρω αν το θέλετε πετυχημένο ή όχι. Ε, πάντως, ένα από αυτά που διατηρούν υψηλό ε, επίπεδο κατά την τεμνήμα όψη είναι και η λέσχη του βιβλίου πραγματικά προσωπικά να πω κάτι ότι ειδικά αυτή την εποχή δεν είχα πολύ χρόνο να παρακολουθήσω τα τεκτενόμενα σε αυτό το φόρμα εντάξει είπαμε χειμουνιάζη θα στρονόμαστε περισσότερο μπροστά στον υπολογιστή και δεν θα περιοριζόμαστε μόνο σε ό,τι μπορούμε να διαβάσουμε από τις φορητέ μα συσκευέ. που μόνος εντάξει θα βρεθούμε και Εκεί πέρα, το, γνωστό <C Wrestling> <coughs> μας site διεθνείς αντ είναι είναι στις uh, φορητές μασίς και δεν ξέρω πώς από ποιος έχετε τα, τα τηλέφωνα τηλεφτές σε σε όλα τα αποκαλούμενα στην εποχή λοιπόν και σμαρτφόνς τέλος αν πια σάρικος δεν είμαι ευχαριστημένο ότι, ότι αποδίδει πάρα πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει μιλάμε για <coughs> τηλέφωνα που έχουν δυνατότητα σύνδεσης με το α, διαδίκτυο και έχουν ε, ε, πρόσβαση ε, σε, ε, μέσω των δικών τους ή όχι εφαρμογών σε ε, ε, πολλές ιστοσελίδε και πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο. Έτσι πούμε το Goodreads μας κράτησε συντροφιά όλο το, το καλοκαίρι και ένα από τα χαρακτηριστικά τα οποία <coughs> ξέρω πως είστε μέλη του Goodreads και το έχετε υπόψη σας, είναι ότι σου κάνει προτάσεις με βάση... σου κάνει προτάσεις για βιβλία που θεωρεί ότι θα ενδιέφερε Εν, θα σε ενδιαφέρει να διαβάσεις ε, πως το κάνει αυτό αυτό το κάνει <coughs> αφάνω έχει δικές του προτάσεις με ε, βάση του τι διαβάζει ο κόσμος ε, τα μέλη του συγγνώμη τι διαβάζουν τις τάσει κλπ, κλπ. και έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον ε, σου κάνει προτάσεις με βάση τα βιβλία που εσύ έχει τα ράφια σου να το πω έτσι, με που εσύ έχεις διαβάσει Έχει δηλώσει ότι θέλεις ή έχεις το πρόγραμμα να διαβάσεις και το θέμα είναι ότι σου κάνει και προτάσεις κατά είδος ας πούμε πηγαίνουμε στα, στα δικά μου τα βιβλία πούμε γενικά τι θα μου πρότεινε εμένα αν το πάμε κατά είδο ας πούμε στους α, κλασικούς α, α, μεταξύ των κλασικών α, κλασικών αναγνωσιγραφείν ή κλασικό βιβλίο. Τέλος πάντων, κλασικά μου πρωτείνη κάποια πηχίας που με τον Ερικ Μαριάρεμαρκ μου πρωτείνη την αποψή του τριανύμου από την το βαρασκενό του σοβδεν Ίσβητ Γκάσκελ το ο το... τογόμη ματαιχρίστο που τον Αλέξανδρο δούμα πολλά άλλα, κάποια αυτά μπορεί να τα, τα έχω ήδη ε, διαβάσει, μιλιζολά μου προτείνει, τέτοια. Ε, πάμε, ας πούμε, στη, στο φαντάζι που έχω πει, του μου αρέσει φανταστική ε, λογοτεχνία, <coughs> πώς θα κάνουμε, ε, κλασσικά, πρώτο, πρώτο μου προτείνει το Game of Thrones του Μάρτιν, ε, ε, κάποια συμπληρωματικά για το Τόλκιν, ε, και εντάξει να μην τα παριθμίσω ε, όλα το ίδιο κάνει και στην επιστημονική φαντασία και ε, ε, δεν ε, το ασύρνοφ μου προτείνει εδώ πέρα. Κάποια νομίζω το έχω διαβάσει όμω, να το έχω δηλώσει. Clark, κλασικά. Ε, Μετά υπάρχει και η επιλογή, όπως είπαμε, από, από τα ράφια, είτε τα ίδια αναγνωσμένα, είτε τα μελλοντικά ράφια. ή βαστή, τι διαβάζω τώρα, τώρα που διαβάζω κάτι φανταστικό, μου προτείνει ε, άλλα 4-5 βιβλία επίκης φαντασίας. Και μ, θα μου πείτε πόσο επιτυχημένα είναι συνήθως, συνήθως... Α, Βρίσκεις, βρίσκεις κάτι σε αυτές τις συστάσεις το στυλ που σου αρέσει. Είναι πολύ χρήσιμη, που τις βρήκα πολύ χρήσιμες αυτές τις συστάσεις. Αν μαζί την πληθώρα των που κυκλοφορούν, μπορεί να πέσουν στην αντίληψη σου κάποιες εγγραφείς ή κάποιες σειρές, τις οποίες δεν τις έχεις υπόψη σου και δεν τις έχουν διαβάσει και κάποιοι ε, γνωστοί σου γιατί σκεφτούμε ότι εδώ πέρα ε, σε είδη ε, τα οποία μπορεί οι φίλοι σου, ο περιγυρός σου, ή ακόμα και τα φόρουμ στην, ε, που συμμετάχεις να μην ασχολούνται πάρα πολύ ε, στον Κουντουρίτσι είναι μια καλή ε, ευκαιρία, τουλάχιστον να μαζέψεις ε, μερικές προτάσεις και μετά να μπει στην σελίδα του κάθε βιβλίου και να δεις αν είναι πραγματικά αυτό που ψάχνεις ε, ή όχι. Ε, Βέβαια, εντάξει, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι πώς θα το αποκτήσεις το βιβλίο. Άλλη ιστορία αυτή. Έχουμε πει αρκετές ε, φορές, αλλά δεν πειράζει θα το... Ε, θα δούμε τι θα... πώς θα πώς θα γίνει. Τέλος yeah. θα συνεχίσουμε yeah. λοιπόν με ένα ακόμα τραγούδι. No I'm done. Φυσικά εμπνευσμένο από το σιλμαργίδιο του Τόλκιν αυτή τη φορά. Βέβαια, αυτό το εγώ δεν μπήκα κάπω πολύ στα χωράφια συσταγωγικά του φίλου του Πέτρου, αλλά πιστεύω θα το εκτιμήσει όταν το ακούσει. Μπείτε πάλι Τόλκιν, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί ο Τόλκιν ε, δεν θα αποδημιούργησε, αλλά επηρέασε καταλητικά. Ε, το είδος που λέγεται σήμερα επική φαντασία θα μπορούσα και να πω δημιούργησε και να μην έχει κανένα αντίρρηση δεν θέλω να είμαι απολύτως όμως το επηρεάσει αυτά που βλέπουμε σήμερα στην επική φαντασία οφείλουν εμπολίσει στην υπαραξή τους στον εξαιρετικά γόνιμο σπόρο που έριξε ο Τόλκιν ο Τόλκιν είχε δημιουργήσει δεν δημιουργήσει μια ιστορία απλώ, δημιούργησε έναν ολόκληρο Κόσμο. και αποτέλεσε το πρότυπο για την ανάπτυξη των φανταστικών κόσμων από εκεί, ε, από εκεί και πέρα ε, φανταστείτε το Silmarillion, ε, αυτό το βιβλίο που πρέπει όποιος αγαπάει όποιον άρεσε έρχοντας των Αχλητίων πρέπει να το διαβάσει ε, είναι στην ουσία όλη η μυθολογία η κοσμογωνία αν θέλετε Τις ε, μέσες γης του κόσμου αυτού που διαδραματίζεται το Hobbit και ο Άρχοντα των Δαχτυλίων. Υπάρχουν καλές ιστορίε βέβαια, αλλά το Στραμαλίδιων είναι η μυθολογική ε, κοσμογονία, όλη η δημιουργία ε, του κόσμου, του κόσμου αυτού. Α, πραγματικά ένα βιβλίο που θέλει φυσικά α, μια αφοσίωση να το διαβάσει, είναι γεμάτο από ιστορίε, ε, από ονόματα, α, και αλλά πραγματικά έχει την αίσθηση ότι ξαφνίσει, δεν δηλαδή διαβάζει μια πληγή ε, ένα απλό μια πλή ιστορία, διαβάζει δηλαδή ε, μια επική δημιουργία, μια επική ε, μυθολογία. Ε, αντίστοιχη με την εντάξει σου είναι πιο συγκινή με τη μυθολογία των πόρειων χωρών αλλά σίγουρα αντίστοιχη με τη δική μας μυθολογία στην, στο εύρος και στην ε, έκτασή τη. και όπως πάντα με τη γλώσσα ε, του Τόλκιν με αυτά τα πιθανα ονόματα ε, τα τοπονυμία και όλα αυτά που χάζει και τα οποία περίπτω να πω ότι είναι απόλυτα ασυνεπή. Ε, μεταξύ τους είναι πολύ προσεγμένη δεν βρίσκησα συνέπειες ε, ε, σε αυτά που, που γράφει και έχει αφήσει πάρα πολύ υλικό καθηγητής ο Τόλκιν και φανταστείτε ακόμα και σήμερα μπορούν και δουλεύουν και βγάζουν πράγματα ε, από αυτό το υλικό που έχει... που έχει αφήσει. έπα για την αποκτήση των βιβλίων, ε, το που βλέπω και συνεχίζουν και χαρακτηρίζονται μη τι άλλο χρονιά που τρέχει, αλλά και την προηγούμενη, είναι συνέχεια γίνονται παζάρια ή αλλιώς μπαζάρ. Uh, βιβλίου uh, σε, σχεδόν σε όλες τις πόδεις από, από τις μεγάλες που έχουν λάβει πλέον τακτικό χαρακτήρα μέχρι τις μικρές μέχρι και εκδοτική οίκη και καλό το καλοκαίρι έκαναν uh, ειδικές προσφορές και μπαζάρ uh, βρίσκει κανείς εδώ είναι το θέμα βιβλία uh, πιστεύω ότι ανάλογα τι ψάχνεις αν uh, βρίσκει στα, σε όσα μπαζαρά έχω καταφέρει να, να πάω, ε, δεν μπορώ να πω ότι βρήκα κάτι το ιδιαίτερο. Πρέπει να είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο που ψάχνει κάποιο για τη βιβλιοθήκη του και συνήθω ε, ε, είναι βιβλία τα οποία έχουν καλώ ή έχουν μείνει στο ράφι. Πραγματεύονται κάτι πολύ ιδιαίτερο και έτσι δεν τα προτιμά ε, ο κόσμος. Εντάξει, το κόστος βέβαια εκεί πέρα στο μπαζάρ συνήθως είναι μικρό, μπορεί κάποιος να πειραματιστεί. Εκεί μπορεί να βρει κάποιο βιβλίο που είχε κάποτε στα υπόψη να το πάρει και δεν το πήρε και το βρίσκει ή να του λείπει κάποιο βιβλίο από κάποια σειρά και να να το βρει. Κάπω έτσι, γίνεται σε αυτά τα στα μπαζάρα Οι προσφάσει που έκανε η εκδοτική και το καλοκαίρι ήταν πιο ενδιαφέρουσε γιατί ήταν βιβλία, α, αν όχι τελευταί, δεν ήταν τελευταίε κυκλοφορίε, αλλά σίγουρα ήταν βιβλία πρώτη, να το πω έτσι, και να μην ξαναπάρει αυτό ο χαιρετισμό. βιβλία που είχαν ακουστεί και που αρκετό κόσμο είχε ενδιαφέρον α, να τα αποκτήσει σε μια α, καλύτερη τιμή από ότι σε διάφορα σάιτ στους σελίδες α, δίνει και πάνω και οι, οι κληρώσει, οι διάφορες κληρώσει που σχετίζονται με, ε, με τα βιβλία ε, πάντως ε, εγώ θα έλεγω όσοι είστε στις Αθήνας Πάτρα που συνήθως είναι μόνιμα πιο μόνιμα τα, τα βιβλία ε, τα, τα παζάρια των βιβλίων δεν χάνετε τίποτα μια φορά στο τόσο να περνάτε όλο και κάτι, ε, όλο και κάτι μπορεί να βρείτε βέβαια ε, εντάξει όσοι έχετε θέμα χώρου όπω εγώ πλέον ε, αναγκαστικά έχουμε στραφεί και στο ηλεκτρονικό ε, βιβλίο Επομένω, ε, Εκεί πέρα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά βέβαια. Στο ηλεκτρονικό βιβλίο έχει ένα καλό ότι α, τους μεγάλους κλασικούς εγγραφείς α, των περασμένων αιώνων τουλάχιστον μπορεί να του βρει κανείς πάρα πολλά μπορεί να βρει κανείς δωρεάν στο Project Gutenberg και σε ένα σε site γιατί δεν υπάρχουν πια βρεματικά δικαιώματα έτσι. και α, το κόστος του του βιβλίου είναι μόνο το κόστος που θέλει να το δώσει εκδότης, δηλαδή στο εκδότη δεν στοιχίζει τίποτα άλλο πέρα από το υλικό, πέρα από το χαρτί και φυσικά την επιμέλεια της εκδοση τι θα κάνει αλλά δεν πληρώνει δεκάρα για πνευματικά δικαιώματα αλλά όσοι ας πούμε έχετε είναι με την ηλεκτρονική αναγνώση δεν χρειάζεται καν να πληρώσετε κάτι πηγαίνετε σε ένα site από το Project Gutenberg και απλούστε τα Κατεβάζετε, όπω λέμε, μεταφορτώνετε το πιο επίσημα το βιβλίο που θέλετε στον υπολογιστή σα ή στη φορτή συσκευή και το διαβάζετε από εκεί. Και κάπου εδώ πρέπει να τελειώσει και η σημερινή μα. Εκπομπή, κοντεύουμε, κοντεύει 8 η ώρα, ε, βλέπω, δεν βλέπω να έχει έρθει ε, η ζένη τουλάχιστον όχι ακόμα, δεν ξέρω σήμερα θα κάνει την εκπομπή συντροφιά με νότες, ε, τέλος πάντων πως αν δεν είναι η Τζένη στις 9, αν δεν το Λουκά στις 10 των Θεροβάμων και μετά ε, έχουμε στις α, αύριο το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα τις ροκαπόπηρες με την μα μας την Εμορφία. Επομένως θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο είναι ε, πώς να το πω μεγάλο σε διάρκεια είναι αντιραδιοφωνικό θα λέγαμε αλλά ξέρετε έχω μία Άρα, ξυνιά, δεν έχω πει ότι τι εκπομπέ δεν μου αρέσει να βρίσκω τι ε, συντομευμένε εκδοχέ ε, κάποιων τραγουδιών. Προτιμώ να τα παίζω ε, ολόκληρη ή να μην τα παίζω καθόλου. Αλλά αφού ούτω ή άλλω θα περάσουμε την ώρα, ε, βρήκα ε, μελοποιημένο και σε απόδοση τη Λορίνα Μακένιτ το The Lady of Saló, το οποίο βασίζεται στο Alfred Tennyson. Το ειδίλιο, τα, ναι, τα ειδήλια του βασιλιά και α, είναι, με τη φωνή τη Λορίνα Μακείνη νομίζω ταιριάζει απόλυτα στην ποιησή του Τένισον Μην Μάξ δεν είναι 11, 10, πάνω από δεκα λεπτά α, τραγούδια αλλά μια και μέσα στη λίξη εκπομπής μια και δεν βλέπω α, έτσι να έρχεται μπορεί να με διακόψει αν θέλει α, σας το χαρίζω α, καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή ε, πάλι εδώ από μένα καληνύχτα Στη μεριόμικρον που μόλι σύντε. of the world appear there she sees the highway near winding down to Camelot. and sometimes through the mirror blow, the knights come riding two and two she had no loyal knight and true the lady of Shabbat, but in a web she still The mirror's magic sights for often through the silent nights A funeral with blooms and with lights and music went to Camelot Or when the moon was overhead came two young lovers lately where about the prow she wrote the light of Charlotte Down the river's dim expanse Like some bold serene trance Seeing all his own mischance With a glassy countenance she looked to Camelot And at the closing of Day. She loosed the chain, down she lay. The broad stream her far.